Προ κύριον εντοθλίβεσθε με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από δίκων αδίκων και από γλώσσε δωλία. Τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προ γλώσσα δωλίαν, τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν τη ερημικής. τη ότι η παρεκκία μου εμακρύνθη, κατεστίνωσε μετά των σκηνομάτων κηδάρ. Πολλά παρόκησαν η ψυχή μου, μετά των μισούντων την ειρήνη ήμιν ειρηνικό όταν ελάλλου αυτοί σε πολέμουν με δωρεάν. μου. Ήρε τους οφθαλμούς μου στα όρια θενήξη βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρα του ποιήσαντος των ουρανών και την Κύνη. Μη δόησες άλλον τον πόδαν σου, μη δε νηστάξιο φυλάσσον σε, ιδού ουν νηστάξι, ουδέ η πνώ σου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα τεξιάν σου, μέρα ο ήλιο σου συγκάψησε, που δε τη νύκτα. Κύριος φυλάξεσαι από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου Κύριος, Κύριος φυλάξε την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από τον ειν και έως του αιώνος. Εφράνθουνε τη ηρικόσιμοις οίκων Κυρίου πορευσόμεθα, εστότε τότες εις ανυπόδες ημών εν σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδογουμένη η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησανε φιλέ, φιλέ κυρίου, μαρτύριον το Ισραήλ, του εξομολογήσαστε το όνομα ονόματι κυρίου. Ότι εκεί κάθισαν θρόνοι, κρίσιν, θρόνοι επί οίκον Δαβί. Ερωτήσατε δί τα εις ειρήνην την Ιερουσαλήμ, και ευθυνία τη αναπόσασε. Γενέστω δί ειρήνη εν τη δυνάμισου σου, και ευθυνία εν τε σου, ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου, ελάλων ειρήνη ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάσαι. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούνταν του ουρανό, ειδού ως οφθαλμή δούλων ισχύρια των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίσκης ισχύριας της Κυρίας αυτής, ούτως οι μου, προς κυρίων των Θεών ημών, έως ου εκτηρήσει ημάς. Ελέησουν ημάς, Κύριε, ελέησουν ότι η επιπολή μεν επιπλέον πλείστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνειας. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίν υπάτωδη Ισραήλ. Ήμι ότι Κύριος είναι εν ημίν εν το επαναστείνε ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς, εν το οργιστίνε των θυμών αυτών εφημά. Άρα το είδο αν κατεπώντης εν ημάς, Χήμαρον διήλθεν η ψυχή ημών, άρα διήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ το ανιπόστοτον. Ευλογητός Πύριος, όσου και εδώ εις θύραν τη οδούσουν αυτών. Η ψυχή ημών ω ερίστη εκ της παγίδο των θηρευόντων. Η παγή συνετρίβη και η μης σερίστημενη. Η βοήθεια ημών εν ονόματι κυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γη. Δόξα τρυ και, ιό, και και νύχια οίκαιη στου αιώνα των αιώνων αμή. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξαση ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξαση ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξαση ο Θεό. Κύριε Ελέισον, κύριε Ελέισον, κύριε Ελέισον. Δόξα, πατρίκαιοι, Και ούς αλευθείς έχει στον αιώνα ο κατοικών Ιερουσαλήμ, όρη κύκλο αυτή και ο κύριος κύκλο του λαού αυτού, από του νυν και έως του αιώνα. ότι ού καθίσει Κύριος την ράβρον των αμαρτωλών, επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν οι δίκαιοι ένα νομίες χείρας αυτόν. Κύριε της αγαθής και της ευθέσιτη καρδία, του δε κλείνοντα τη τα Απάξει, Κύριος, μετά των εργαζομένων την ανομίαν, ειρήνη επί τον Ισραήλ. Εν το επιστρέψε, Κύριον, την εχμαλωσίαν σιών, εγενήθημενος ύπαρα και κλειμένη, τότε τη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεω. Τότε ερούσινε της έθνεσιν, εμεγάλινε Κύριος του ποιήση με ταυτόν. Κύριος του ποιήση με θυμόν, εγενήθημενε φρενόμενη, πίστρεψουν Κύριε, την εχμαλωσίαν ημών, ως χυμάρους εντονότου. Ισπύροντες εν δάκρυσιν, εναγαλιάσι κεριούσιν. Πορευόμενοι πορεύοντο και έκλαιον βάλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ήξουσιν εναγαλιάσι, έροντες τα δράγματα αυτών. Εάν μη Κύριος υποδομήσει οίκον, εις μάτνε κουπίασαν οι Εάν μη κύριο φυλάξει πόλη, Ισμάτινη γρύπνησε να φυλάσσο. οι μήνε τι το ορθρίζει, Εγείρεστε μετά το καθίστε. Οι αισθίωντε άρτων δίνεις, Όταν δότες αγαπητής αυτού ύπνου. Ιδού η κληρονομία κυρίου η, η Ο μισθό του καρπού τη γαστρός. Οσι Ιδέλην χειρή δυνατού, Ούτω ΙΗ των εκτετιναγμένων. Μακάριο, ω πληρώσει την επιθυμία να Πού κατεσχυνθίσονται όταν γαλώσει τι εχθρίε αυτών εν πύλες. Μακάρι πάντες οι φοβούμενοι των κύριων, Υπορευόμενοι αυτού, Του πόνου των καρπών σου φάγεσαι, Μακάριωση και καλώσιασθε. Η γηνή σου ως άμπελο ευθυνούσα εντε κλίτεση τη οικεία σου, Η ίσου ω νεόφυτα ελαιών, Κύκλο της τραπέζη σου ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπο, ο φοβούμενο των κύριων. Ευλογήθησε κύριο αξιών, και είδη τα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσες στα σημαίρα στη ζωή σου, και είδη ιού των ιών σου ειρήνη επί τον Ισραήλ. Πλεονάθυσε κολέμη σαν με εκνεότητό μου, η Ισραήλ. Πλεονάτησε κολέμη σαν με εκνεότητό μου, και γάρ ο κι Επί των ότων μου ετέκτεναν οι αμαρτωλοί, εμάκριναν την ανομίαν αυτό. Κύριος δίκαιο συνέκοψε ένα φιένα αμαρτωλών, αισχυνθήτουσαν και αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω, πάντες οι μισούντε ιό. Γεννηθήτουσαν ω ηχώτου δωμάτων, Ω προ του εξπαστίνε εξυράνθου. Ου και πλήρωσε την χείραν αυτού ο και των κόλπον αυτού ο τα και και είπαν οι παράγοντε, ευλογία κυρίου εφημά, ευλογήκαμε νυμά, εν ονόματι κυρίου. Δόξα πατρί και ιό και γιου την και νυν τους ιαή αιώνα, τον αιώνα να μην, Αλληλούι, αλληλούι, αδόξασε ο Θεό, Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασε ο Θεό, Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασε ο Θεό, Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νύχια η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εκβαθένα και κραξάσι Κύριε, Κύριε εις άκουσου τις φωνείς μου, γεννηθήτω ταότα σου προσέχοντα εις την φωνήν της δαΐσεώς μου. Εάν μια παρατηρήσει, Κύριε, Κύριε τίς υποστήσετε, ότι παρασίει ο εστί. Ένα κιν το ονόματός σου Κύριε, «Υπέμβενε η ψυχή μου στον των Λόγων σου, Ήλπισενε η ψυχή μου επί τον Κύριο. Από φυλακή πρωίας μέχρι νεκτός, Από φυλακή πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί τον Κύριο. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος, Και πολύ παρά αυτό λύτρωσεις, Και αυτός λυτρώξεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Κύριε, ούχι ψώθη καρδία μου, ουδέ εμετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ επορεύθυνεν μεγάλης, ουδέν ε θαυμασίεσαι περαιμέ. Είμιε ταπεινοφρόνων, αλλά ύψωσα την ψυχήν μου, ως το απογεγαλακτισμένον επί την μητέρα αυτού, ώσαντα ανταποδώσες επί την ψυχήν μου. Ελπισά το Ισραήλ επί τον Κύριον, από τον ίν και έως του αιώνους. Μνήστητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού. Ω όμω το κυρίω ήφηξα το, το Θεό, Ιακό ή εισελεύσο με ει σκύνομα μου, ή αναβήσωμε με πικλήνη στρομνή μου, ή δώσω ύπνον τη μου και της βλεφάρι μου, Νισταγμών και ανάπαυση της κλωτάφης μου. Έω σου έβρω τόπον το Κυρίο, σκύνομα το Θεό, Ιακό. Ιδού οικούσο αυτήν ενεφραθά, νεφραθά, έβρω με ναυτίνε του δρυμού, εισελευσόμεθα ει τα αυτού. Προσκινήσομενοι στον τόπο που έστησαν οι πόδε αυτού. Ανάστηθη, κύριε, στην ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτό του αγιάσματό σου. Οι ιεροί σου τη δικαιοσύνη, και οι όσοι ισου αγαλιάσονται. Ένα κενταβί του δούλου σου, μία αποστρέψει στο πρόσωπο του Χριστού σου, Όμω, ε κύριο, το Δαβίδα αλήθειαν, και ομία θετήσει αυτή. Εκαρπού κυρία σου φίσομαι επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου, και τα μαρτύριά μου ταύτα διδάξω αυτού, και οι αυτών έω του αιώνου καθιούνται επί του θρόνου. Ότι εξελέξα το κύριο Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή κατά μου ει αιώνα αιώνο, όδε κατοικήσω, ότε ηρετησά αυτή. Την φύραν αυτή ευλογών ευλογήσω, του πτωχού αυτή χορτάσω άρτου. Του ιερεί αυτή ενδύσωσω Σουτηρίαν και οι όσοι αυτή αγαλιάσε αγαλιάσονται. Εκεί έξανα τελώ κέρα στο Δαβίδ, γιατί μας αλείχνουν το Χριστό, του εχθρούς αυτού ενδύσω αισχύνουν, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγιασμά. Ιδούδη τι καλών ή τι τερπνών, αλε το κατοική αδελφούσε επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον των πόγωνα του ααρών, το καταβαίνουν επί την του ενδύματος αυτού. Ως δρόσος αερμών η καταβαίνουν επί τα όρησιών, ότι εκείνε είναι τίλατο Κύριος την ευλογίαν ζωή έως του αιώνα. Η δούδη ευλογείται των Κύριων πάντες η Κυρίου, η αιστώται σε Κυρίου εναυλές υπό εν πάρατε τα σχήρα ημώνες τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριο. Ευλογήσισε Κύριος Εξιών, ο ποιής των ουρανών και την γη.